Πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι πολιτευθήκανε για να κόψουμε μιστούς και συντάξεις. Για να κόψουμε μιστούς και συντάξεις. Μερικριέ. Ότι ερωτευθήκαμε το μνημόνιο όπως ακούγεται να λέγεται από ορισμένα <Κι> Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, με κεφαλαία. Και ερωτευθήκανε το μνημόνιο και οτιδήποτε άλλο στρέφεται κατά του... Κόσμου, των πολλών, του λαού όπω λέμε, και γοητεύονται και του αρέσει να κόβουν συντάξει. Μπορεί να μην το είχαν στο νου τους όταν ήταν μικροί, μπορεί να μην το είχαν στο νου τους όταν μπήκαν στην πολιτική, αλλά με πολύ μεγάλη ευκολία το κάνουν. Τέτοια ευκολία που δικαιολογεί στον καθένα να λέει ότι είναι ερωτευμένοι με όλα αυτά, ότι γουστάρουν να κόβουν, να κατακρεοργούν, όχι μόνο συντάξει και μισθού, ζωέ, όνειρα, ελπίδε. Νομίζω είναι και χειρότερο σε πολλέ περιπτώσει. Ο Πάνο Παναγιώτοπουλο, υπουργό πολιτισμού εμφανίστηκε χθε μετά από καιρό στο Μέγκα είπε ωραία γεγονότα εκεί, ωραίες περιγραφές όραμα για τα μουσεία θα έχουν wifi, εμείς σταθήκαμε σε αυτά που πάντα μας αρέσουνε κυρίως όταν περιέγραφε το δράμα του Αντώνη Σαμαρά το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς και μαζί του όλοι διότι ήταν μονόδρομος για να μπορέσει η χώρα να περάσει στη φάση της ανάκαμψης Όμερτς Βάι, Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς Γιατί δεν μιλάς Αντωνάκη μου Σε στενεύουν τα παπούτσια σου Υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαρά και αυτό δεν το ήθελε, το θυμόμαστε. Α, εδώ να τα πούμε την αλήθεια: δεν το ήθελε ο Σαμαρά, έκανε δύο ζάπια χωρί να θέλει μνημόνιο και άλλα δύο με μνημόνιο. Εμεί τα θυμόμαστε όλα, δεν το ήθελε στην αρχή, αναγκάστηκε, υποχρεώθηκε. Αλλιώ δεν θα είχε γίνει και πρωθυπουργό. Ήταν ένα όρο, φαντάζομαι, ή ένα πλαίσιο όρων, τον οποίο και το οποίο το δέχτηκε ο Μάσιτο, ο πρωθυπουργό Αντώνη Και έχουμε τώρα έναν άνθρωπο που έχει αυτό το δράμα ότι χωρί να θέλει κάτι να το εφαρμόσει, το εφαρμόζει. Αυτή η υποχρέωση δημιουργεί μια δυσανασχέτηση, τον βλέπουμε συνεχώς, με βαριά καρδιά πήρε όλα αυτά τα μέτρα που πήρε, με το πιστόλι στον Κρόνταφ όλοι οι βουλευτέ ψήφισαν το ναι σε όλα όποτε χρειάστηκε και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει επειδή δεν ήθελαν όλοι αυτή να φτάσουμε εδώ. Μεταξύ όλων αυτών υπάρχει και υπερφορολόγηση. Το ξέρουμε όλοι, το ζούμε όλοι, ανεξαρτήτως αν πληρώνουμε, αλλά υπερφορολόγηση υπάρχει Τι θα γίνει και ποιο ενδιαφέρεται περισσότερο και αγχώνεται και νοιάζεται περισσότερο για την υπερφορολόγηση των Ελλήνων. Τώρα που πάει η υπερφορολογούμεστε για πέτα. Βεβαίω Μα το συζητάει κανεί. Το έχει πει πριν από όλα ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Βεβαίω Και το θέμα τη φορολογία δεν το νιώθει κανεί ασχολούμενο με μέσου όρου. Και να μην κάνουμε πω δεν καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι αυτό που ανησυχεί πριν από όλα αυτό, είναι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία Νομίζω ότι αυτός που αλησυχεί πριν από όλα γι' αυτό Είναι ο ίδιο ο Πρωθυπουργός Γιατί δεν μιλάζανε τον μου συστενεύουν τα παπούτσια σου Είναι ο ίδιο ο Πρωθυπουργός Είναι το πρώτο μέλημά του Ωραία Αυτά του Καμπουράκη, οι διαπιστώσει που είναι και μονολεκτικέ είναι πάρα πολύ ωραίε. Είναι αυτό που λέει το μάλιστα όταν ο Παναγιώτοπουλο αναπτύσσει το δράμα και την έγνοια του Πρωθυπουργού. Πετάει ένα διεκπαιρεωτικό, ωραία, πάμε σε διαφημίσει και έχει ισοπεδώσει αυτό που μόλι έχει ακουστεί. Είναι πολύ ωραίο. Άλλωστε και το χειροκρότημα που ακούμε εδώ κατά καιρού. Το μπράβο, το περίφημο. Η φωνή είναι του Δημήτρη Καμπουράκη από παλιότερε στιγμές Και αυτό βασικό συνεργάτη τη δική μα εδώ εκπομπή. Η έρχεται. Παίρνει την γραμμή του κόμματο, την οποία προφανώ την επεξεργάζεται η ίδια. Αν κρίνω από τη γραμμή, δεν έχει σημασία, και την κάνει φραγκοδίφραγκα και την πάει στον κόσμο. Και λέει πολύ πρωτότυπα πράγματα, όπω ότι θα μοιραστεί το 70% του πλεονάσματο όταν και όποτε. Σα θυμίζω ότι με την προχθεσινή ανακοίνωση το πλεόνασμα είναι 3,9 δι, το 70% είναι κανένα 2,8 Οπότε αυτό θα μοιράσουνε. Όταν είναι έτοιμη θα την ακούσουμε τώρα να το λέει, 2,8-2,7 πόσο ακριβώς, 2,5 θα το ρίξω εγώ και πιο κάτω. Αυτά τα δισεκατομμύρια είναι υπεραρκετά να καλύψουν πάρα πολλές ανάγκες, οπότε τυχερή η ένστολη και η συνταξιούχοι θα πάρετε 2,5 δισεκατομμύρια σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις υπευθύνων πολιτικών ανδρών και γυναικών. Το πλεόνασμα υπάρχει, όπω ξέρετε, συμφωνία ότι το 70% του πλεονάσματο μπορεί να διατεθεί για την αποκατάσταση αδικιών. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι η προτεραιότητα θα έχει να κάνει με του χαμηλού οξυδίου του συντούτου. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο, πια! Σχαμιλοσυνταξιούχου, συγγνώμη, και του ένστολου. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. είναι η δέσμευση του Αυτή είναι η δέσμευση του πρωθυπουργού Πότε θα γίνει αυτό η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. με το που θα μπορούμε Να πιστοποιήσουμε το πλεώνασμα και να είμαστε σε μια σίγουρη κατάσταση για το ύψο του, μπορεί να αρχίσει να διανέμεται. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένετε και εσεί που θα το πάρετε. Εμεί δεν ανήκουμε σε αυτέ τι δύο κατηγορίε ακόμη, ούτε συνταξιούχοι είμαστε και κυρίω δεν είμαστε και ένστολοι. Ε, οπότε όλοι εσεί που ανήκετε σε αυτέ περιμένετε γιατί είναι πολλά τα δισεκατομμύρια, πολλά τα λεφτά. Ξαφνικά δεν το περιμέναμε. Κάτι 300-200 εκατομμύρια θα μοίραζαν. Πριν 20 μέρε, ξαφνικά έχουν γίνει 3,9, και όσο περνάνε οι μέρε και ερχόμαστε προ τι εκλογέ, αυτό μπορεί να γίνει 80 δισεκατομμύρια. Οπότε να λύσετε όχι μόνο τα δικά σα προβλήματα, αλλά και των παιδιών και των εγγονιών σα. Ο κύριο Τζιτζικώστα είναι ο αντάρτης που δεν είναι αντάρτης είναι και αυτό περιφερειάρχης μαζί με τον Ιωαννίδη. Βγαίνει στα κανάλια, το ξέρουμε το θέμα με τι διπλές υποψηφιότητε. Μεγάλα και σοβαρά θέματα είναι όλα αυτά. Γιατί στη δημοκρατία έχει πολλέ επιλογέ. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Μια από αυτέ είναι ο Τζιτζικόστα για του κατοίκου εκεί τη Θεσσαλονίκη και των γύρω νομόνων. Ο οποίο εμεί εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε τη χαρά να τον πολύ παρακολουθούμε, γιατί δεν πολύ έβγαινε. Τώρα θα τον απολαύσουμε, είναι η αλήθεια. Ε, χρησιμοποιεί κάποια μότο συνέχεια. Χθε είχε βγει στον Ευαγγελάτο και μιλούσε συνέχεια για τις μουσικές καρέκλες. τι μουσικέ καρέκλε. Σα απαντώ. Ποτέ μου από το 2007 που μπήκα στην πολιτική δεν αντιλήφθηκα την πολιτική ως κυνήγι καρεκλών Δεν μπορώ εγώ να παίξω μουσικές καρέκλες ε, κύριε Βαγγελάτο hey, yeah. Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να παίζω μουσικές καρέκλες με τις θέσεις yeah, διότι και ο κόσμος έχει συγχαθεί την πολιτική και ένας από τους λόγους είναι και αυτός Να σα απαντήσω γιατί, ξεκάθαρα και ευθέω, και σα ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Δεν αντιλαμβάνομαι την πολιτική ω μουσικές καρέκλε. 7-8 λεπτά η συνέντευξη. Τρει φορέ το είπε για τι μουσικέ καρέκλε. Του άρεσε προφανώ. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Εγώ δεν πολύ κατάλαβα. Προφανώ δεν είναι η πολιτική κάτι ελαφρύ όπω το αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι. Έμπλεξε και τι καρέκλε μέσα για να δείξει και να αποστασιοποιηθεί από την έννοια και την εικόνα τη καρέκλα. Αλλά οι μουσικέ καρέκλε είναι κάτι διαφορετικό τελικώ πάντων. Ε, δεν θα μπούμε στη λογική, γιατί αν μπει σε αυτή τη λογική, τρελαίνεσαι άνετα, να ερμηνεύει δηλαδή ότι η βλακία έχει ο καθένα στο κεφάλι του. Τον ευχαριστούμε και αυτόν. Ω βασικό συνεργάτη έρχεται στο κλάμπ εδώ τη Ελληνοφρένεια. Πλέον ασμα έχουμε όμω, θα πρέπει να πούμε για να γυρίσουμε στα προηγούμενα, στην Άννα Μισελ που θέλει να το μοιράσει, 3,9 υπό ο Σταϊκούρα. Πλέον ας με έχουμε πολύ πριν μάθει να περπατάει ο Σταϊκούρα και κυρίω η Άννα Μισελ, έχουμε πλέον μα σε αυτόν τον τόπο από το 1993. Όταν μια κυβέρνηση ξόδε περισσότερα από όσα εισπράττει, χρεώνει τι επόμενε γενιές. Αυτό έκανε ο κ. Παπανδρέου. Μα εκλεονόμησε ένα μεγάλο δημόσιο χρέο, με το επιτόκιο από εκεί και πέρα, με του τόπου και με τα επιτόκια. Είναι αυτονόητο ότι αυξάνεται το χρέο εφόσον δεν μπορεί να το πληρώσει. Εμεί τι έκαναμε. Εμεί πετύχαμε. Τα δύο χρόνια από τα τρία, με το πρώτο, που είχαμε ένα πρωτογενές έλλειμμα, να έχουμε πρωτογενές περίσαυμα. Εμείς πετύχαμε να έχουμε πρωτογενές περίσαυμα. Από τότε λοιπόν ο Μητσοτάκη είχε και πρωτογενέ περίσευμα και το έλεγε κιόλα μέσα σε δύο χρόνια. Τούτοι εδώ το παλεύουν πόσο, από αν βάλουμε και τα χρόνια του Γιώργου, πάρα πολλά. Κάτι έχουν καταφέρει. Περιμένουμε λοιπόν το μοίρασμα για η τότε. Μοίρασμα δεν είχε γίνει επί Μητσοτάκη. Ελπίζουμε επί Σαμαρά, που είναι και πιο καλές οι οικονομικέ συνθήκε γενικότερε, να γίνει το περίφημο μοίρασμα. Χτε βράδυ εμφανίστηκε και ο Απόστολο Γκλέτσο στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο Σκάι, στο Ευθέο, που έχει καλού καλεσμένου τώρα τελευταίου, ο ένα καλύτερο από τον άλλον τους βγάζει εκεί η νύχτα, ο ίδιο ο Μπογκδάνο προφανώ και μάθαμε πολύ σημαντικέ πληροφορίε για ποιον. Γιατί μέχρι στιγμή δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτόν. Για τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Δεν νομίζω, είσαι αντιμνημονιακός δεν. Κοίταξε να δει, δεν νομίζω στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για το μνημόνιο μέχρι τώρα που μιλάμε, ότι υπάρχει κανεί μνημονιακός Ο ίδιο ο, ο Πρωθυπουργό μα, mm -hmm. τον οποίο σέβομαι ιδιαιτέρω mm -hmm. και θαυμάζω, ε, ε, ε, είναι αντιμνημονιακό. Ony szatz, ilustrowany film. Ony szatz, ilustrowany Ο αν κάτι σου έρχεται βλέποντα και παρακολουθώντα τη δράση και τα λόγια του Σαμαρά τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό ακριβώ: ότι είναι αντιμνημονιακό. Αυτοί θα πάνε και με αυτό το σύνθημα. Η αντιμνημονιακή νέα δημοκρατία ζητά την ψήφο σα. Δεν. δεν ξέρω για τι ευρωεκλογέ, για τι εθνικέ, σύντομε και αυτέ σίγουρα. Μήνυμα εδώ ακροατή πάνω Γερμανή, δεν πειράζει να το πω το όνομα, αν το λέω ο, σωστά. Τι νόημα, λέει, έχει το πλεόνασμα το οποίο έχει προέλθει από υπερφορολόγηση του λαού, αν είναι να το μοιράσουν πάλι πίσω στο λαό. Πέντε και αφού θα το μοιράσουν όπως λένε πάλι πίσω στο λαό τότε γιατί δεν κάνουν το αυτονόητο να μειώσουν τους φόρους τρέλα και έχει μια ευχή μετά για το πλεώνασμα όπως λέμε μια συνηθισμένη φράση μ' αρέσει που ασχολείστε και τα διηλίζετε όλα αυτά λες και πρόκειται να βγει άκρη δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς παίζετε σε γενικότερο έτσι, πλαίσιο. Ο απόστελο Γκλέτσο, λοιπόν, μόλι μα είπε ότι ο Σαμαρά είναι αντιμνημονιακός και μέσα εκεί είπε ότι θαυμάζει και το Σαμαρά και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό γιατί δεν θαυμάζει μόνο το Σαμαρά. Θαυμάζει του πάντε, όπω θα ακούσετε, επειδή έχουμε και δημοτικέ εκλογέ σε τρει μήνε. Σέβεσαι και θαυμάζει τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι ναι. ναι, ναι. Το, το πόσο εργάζεται αυτό ο άνθρωπο mm -hmm. μπορεί να κάνει και λάθη. Σίγουρα κάνει λάθη. Αλλά τι κληρονόμησε, τι πήρε στι πλάτε του και τι έκανε. Χώμε καμφενής, χώμε καμφενής, χώμε καμφενής. Δηλαδή. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα στη Νέα Δημοκρατία που τα θαυμάζουν. Υπάρχουν... Τα Πο... λέμε και κάνουμε καλό λόγο, συνήθως κράζουμε σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Mm -hmm. Το Σταϊχουρά. Mm -hmm. Το Βορύδι. Θα έχει άλλους. Χαρίς Χαρίς. Χαρίς. Και, και όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα σου πω. Υπάρχουν πολλά στελέχη του Πασόκ για τα οποία ε, δίνω τα ρέστα μου. Χρυσοχοίδη, ναι. Χρυσοχοίδη. Ποιο άλλο. Δεν βρήκε μετά άλλον. Σκεφτόταν. Σκεφτόταν. Είναι αντιραδιοφωνικό να σκέφτεται ο Γκλέτσο. Οπότε βάλαμε μόνο το Χρυσοχοίδη και το κόμπιασμα του αμέσω μετά. Δίνει τα αρέστα του για το Χρυσοχοίδη και εμεί. Και ποιο δεν τα δίνει, ειδικά για το Χρυσοχοίδη. Ειδικά όταν ακού την περίφημη δήλωση, δεν πρόκειται να μπει καμία αύξηση στα διόδια. Όταν δύο μέρε μετά μπήκε αύξηση στα διόδια. Κάπως έτσι τα είδαμε. Μου στέλνετε και μηνύματα, φαντάζομαι, και στον Αποστόλη έξω, για αυτό που εδώ και δύο ώρε έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο με πολύ έντονο τρόπο: Ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας έχει στραφεί με μήνυση κατά της τηλεοπτική ελληνοφρένεια, επειδή εκεί υπάρχει ο μπαλούρτο κτλ. Εμεί δεν το έχουμε, το μάθαμε αμέσω. Υπάρχει και μια ανακοίνωση, δεν ξέρουμε αν είναι αληθινή, αν είναι τρολιά, αν είναι ψέμα, αν αν. Οπότε δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε επισήμω. Όμω βλέπω ότι έχει γίνει. Το αναμεταδίδουνε και τα επίσημα και τα μεγάλα ενημερωτικά site. Κρατάω την... τη δημοσίευση του βήματο, του Ιντερνετικού βήματο, που λέει Ένωση Αστυνομικών Αχαία εναντίον Ελληνοφρένεια. Και σα διαβάζω το κείμενο που έχει το βήμα, το site. Έστειση προκάλεση ανακοίνωση τη Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαία, με την οποία στρέφονται κατά του αστυνόμου τον ΜΑΤ με το όνομα Μπαλούρδο, ο οποίο πρωταγωνιστή στη σατυρική εκπομπή Ελληνοφρένεια. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση τη Πάτρα. Αυτά επικαλείται το βήμα. Η Ένωση προσανατολίζεται στην υποβολή μηνυτήρια αναφορά, ενώ υπήρξε αμέσω πλην σαφώ ευθύνε και στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Ότι θα κάτσουμε μαζί με το δένδυε στο ίδιο εδόλιο είναι όλα, τα... όλα τα λεφτά. Ειδικότερα, λέει το βήμα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση και αναδημοσιεύουν τα τοπικά μου ΜΟΕ, σημειώνεται πω αποτελεί εισαγωγικά πρόκληση και πολλά ερωτηματικά από πλευρά Υπουργείου Δημοσία Τάξη και Προστασία του Πολίτη καθώ και του Αρχηγίου τη Ελλάδα η διαπόμπευση. Που δέχονται οι αστυνομικοί ιδιαιτέρω τη ΙΑΤ και ομάδα ΔΕΛΤΑ υπό τη σατυρική σειρά Ελληνοφρένια που παρουσιάζεται στην τηλεόραση του ΑΛΦΟ χωρί κάποιο να παίρνει θέση. Συνεχίζει το δημοσίευμα. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι συγκεκριμένα, εισαγωγικά, εμφανίζονται οι ηθοποιοί που φέρουν πλήρη επιχειρησιακή στολή των ΙΑΤ με όλα τα εμβλήματα και διακριτικά του σώματο, ω επίση και τη ομάδα ΔΕΛΤΑ, εδώ ένα που ήταν προχθέ καλεσμένο, του οποίου. Yes, Οι υπόλοιποι οι πρωταγωνιστέ του χλέβαζαν και συχνά του χλεβάζουν και συχνά του κοσμούν με ένα ωρο κοσμιστικά επίθετα. Συνήθω ο αρχιστάκι των λέειβούλο, βλάκα, βλαμένο και τέτοια. Και άσινε χειρονομίε μούτσε, αφήνοντα μηνύματα ότι πρόκειται περιληθείων, λέει η Ένωση αστυνομικών υπαλλήν, <laughs> αχαία μα πώ μα έχει παρεξη μάλλον. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, στην ανακοίνωση επισημαίνεται πω η Ένωση Προσπανατολίζεται στην υποβολήμη τη αναφορά πάντα σε συνενόηση με την μποασίτη την οποία καλή να πάρει θέση. Αυτά, ξαναλέμε, δεν το ξέρουμε αν ισχύει, γιατί στο διαδίκτυο πολλά γράφονται ή έχουμε μια εγκράτεια, όμως το αναμεταδίδουν μεγάλα δημοσιογραφικά site και θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το πολύ σοβαρό ε, θέμα. Εδώ είναι η ελληνοφρένη ραδιοφωνική, δεν έχουμε μπαλούρδο εδώ, έχουμε μόνο τους υπόλοιπου, 2 11, 208, 200, μπορείτε να βρείτε έναν εκεί. Μέλη μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση τούντιοpapakiralefm.gr και όποιο θέλει να στείλει σε εμά, γραφειρή αλκενό του μηνυμάτων, αποστολή στο 5400. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και εντό λίγων λεπτών είμαστε εδώ με τα υπόλοιπα. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι. Θα σα εξαφανίσω, μεν. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. <Ρι> Πότε θα γίνει αυτό, η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. <Ρι> <Ρι> Δεν είμαι τέματρο, Σέβεσαι και θαυμάζω τον Αντώνη Νεώρα, ναι, ναι, ναι. Σέβεσαι και θαυμάζω τον Αντώνη Νεώρα, ναι, ναι, ναι, ναι. νομίζω στην Ελλάδα στην Ελλάδα ότι υπάρχει κανείς μνημονιακός ο ίδιος ο, ο πρωθυπουργός μας Columbus> τον οποίο σέβομαι ιδιαίτερος και θαυμάζω είναι αντιμνημονιακός Το μνημόνιο υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς Βεβαίω υπερφορολογούμαστε Νομίζω ότι αυτός no, που ανησυχεί πριν από όλα γι' αυτό Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός mm -hmm. Είναι το πρώτο μέλημά του Ωραία Φάσας εξαφανίσομεν Πότε θα γίνει αυτό Η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο Είναι το πρώτο μέλημά του Ωραία That you made me bella. Me ni made Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι. Θα σα εξαφανίσουμε. Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Μπράβο. Πότε θα γίνει αυτό, η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. <Κι> διότι υπάρχει σχέδιο, δεν έχετε ακούσει για το περίφημο σχέδιο που έχει η κυβέρνηση. Άννα Μισέλα Μακοπούλη. αυτή εκπρόσωπο τύπου, βουλευτή Ιωαννίνων, βαφτίση μια του τέο, όλα μαζί και το λέει πάρα πολύ καθαρά το στόχο και τον Α, ακούμε κι εμεί για να ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Συζητούσαμε πριν, ακούγοντα και τη διαφήμιση για το. Τηρία τη Κυριακή για το βιβλίο που δίνει αυτή τη φορά είναι το τρίτο βιβλίο τη Δημοσιοηρίου, την εντολή ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Να πούμε και εμεί από εδώ. Ποιο δεν το έχει πάρει, είναι μια καλή ευκαιρία να διαβάσετε το ωραία στηρίγματα αυτή την εποχή του πανικού να καταφεύγει σε ωραία γραφή, σε ωραίε εποχέ και σε ωραία παραδείγματα, πολύ δύσκολα χρόνια. Τα τότε που περιγράφει αυτό ο ένόλο ο προηγούμενο είχε πάρα πολλά. Οπότε αν κάποιο θέλει να στηριχθεί εύκολα. Και γρήγορα, να το πούμε έτσι και πιο εμπορικά, νομίζω είναι μια καλή αρχή. Η λύση διαλέγεται και παίρνετε. Δεν είναι τρολιά αυτό, λέει εδώ ένα ακροάτη, για την μήνυση τη Ένωσης Αστυνομικών Αχαία εναντίον uh, τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Βγήκε λέει εκπρόσωπό του στο πρωί στον Φλαμί του Max FM, που αναμεταδίδει και ρεάλ στην Πάτρα, και είπε χαρακτηριστικά δεν είναι σάτυρα αυτό. Περνάνε μηνύματα. Το έχουν καταλάβει και στην Πάτρα οι συνάδελφοι του παλούρτου, και αυτό είναι πολύ. Στην Αθήνα ψάχνουμε το φω και το φω παντού, όπω λέει ο Σπυλιοτόπουλο. Ο οποίο τη λέξη αισθητική που την είχε στην πρώτη του δήλωση, πρώτη, την έβαλε τελευταία, όπω θα ακούσετε τώρα, τη δεύτερη δήλωσή του. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε. Υπάρχει σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα. Έχουμε θέληση, έχουμε δύναμη να αλλάξουμε την Αθήνα. Για μια Αθήνα που μπορεί να έχει την ασφάλεια παντού. Για μια Αθήνα χωρί αστέγους. Για μια Αθήνα με ελεύθερα πεζοδρόμια και κυρίως με σήμανση για μια Αθήνα με ελεύθερα πάρκα για μια Αθήνα με περισσότερη αισθητική και φως παντού Αυτό ακριβώς την πρώτη-ελευταία λέξη από πρώτη την πήγε πρώτη-ελευταία Ακολουθεί μετά από όλα αυτά ο Λαός Αλλά ο πρώτο Ναι, όλα Έλα Αποστολή έλα Επειδή ο Φραπέληνας είναι πολύ μαζί Καθενικά, του ότι ο Νικητάκο πες μια χαρά το ρόλο του λαγού Τον έβαλε εκεί πέρα ο Σαμαρόβλακας να πει δίθεν ότι κατεβαίνει από μόνος του χωρίς το χρήμα, χρήμα, έδωσε το χρήσμα στον άλλον, που ώστε... το σώστε. Χρήμα, χρήμα Πολύ μ' άρεσε. Είδε ταιριάζει ούτως ώστε τα πρόβατα αν δεν πάνε στο original Madrid να πάνε στο imitation Δεν τον έχω έτσι, δεν νομίζω. Ναι, όχι μωρέ, όχι. Τα μπλε δεν το Νομίζω απλά ο θέλει να προσφέρει να συνεχίσει να προσφέρει στην Αθήνα. Δεν θυμάστε όλοι το έργο κακλαμά στη Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Σκότωσε ο Μπάτσος το παιδί και το μόνο του άγχος ήτανε μην γαίτο το δέντρο. Ακριβώς. Ε, στο Διάλε Αποδοχάμο. Άφησέ με γιατί είμαι αλλεργικός στις μαγικές, πάναρτι θεραπεία μου για τη μανεύγητε. Άμα είσαι αλλεργικός δεν θα έχεις πιο να ψηφίζεις το δήμο της Αθηνών. Ακριβώς, όπως τόπες. Ένα σκένα. Σα πω ρε φίλε, αυτό το πλεόνασμα από 800 πήγε 2, τώρα πήγε 3,9. αργότερο μπορεί να πάει 4,5. Ξέρει τι μου θυμίζει. Τι, Τζακ, πότσε ο Τζόκερ, φίλε. Αλλά εκείνο τουλάχιστον, εκείνο τουλάχιστον Α, μπορεί θα... και να σου κάτσει αυτό. Ναι, μπορεί και να σου κάτσει αυτό. Θα πάει άλλη τι έπινε. Βέβαια για να μην κοροϊδευόμαστε, ούτε τον Τζόκερ υπάρχει περίπτωση να σου κάτσει. Καλά, ξέρουμε και εκεί που πάνε τα λεφτά. Δεν χρειάζεται. Εναι, εννοούσα αυτό τώρα, μαρτία. Έ, φίλε, γιατί να μην τα πούμε. Οι επιχειρηματίε φίλοι του Σαμαρά εντάξει όλα καλά. Ναι, ναι, ναι, ε, ναι, ναι, ναι. Και χαίροιροι τι επιχειρήσει που του. Στου δίνει 4, 5 και πέρα μέσα παίζουν τώρα τελευταία. Mm, πάντα καλά, πάντα καλά. Έλα, τσακλαγιαγγίλε εδώ. Τσακλαγιαγγίλε εδώ. Ωπ, ουσκάκι, τι παίζει. Έλα, ουσκάκι στον έβδομο όροφο, μπικάρι μου, και μετά όταν προκύψει. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει τσακλαγιαγγίλε εδώ, τότε υπουργό εξωτερικών, με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνετε, μου λέει στον έβδομο όροφο να πάρω με ένα ουίσκι. Θέλω κι εγώ να είμαι, λέει, ένα στο κύμα των χαμένων ποιητών. Ναι. Φίλος, έχω βρει όνομα, έχω πληροφορία για το κόμμα του Πολίδωρα. Πε το. Γράνα. Που σημαίνει υδραγωγό υποσημείωση από κάτω. <Η> Ή στρατηγό άνεμο. Πολλά μπορούσε. Έτσι κι αλλιώ πρόσωπο κεντρικό είναι το κόμμα του. Ή ακούνητα και αμήλυτα στρατιωτάκια. Όχι, αυτό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει γιατί το έχει σαν μότο ο για το Δήμο τη Αθήνα. Παραλλαγμένο. Κούνημένα στρατιωτάκια. Να σου πω. Έλα. Μετά από την υπο... υποψηφιότητα το Βοδούρη, η σύντροφοι, οι Σιριζίοι, δεν έχουν καταλάβει τι. Αντιπροσωπεύει το ΣΥΡΙΖΑ το νέο ΠΑΣΟΚ. Καληνύχτα. Μα οι σύντροφοι φίλε μου, πρώτον δεν είναι σύντροφοι. Δεύτερον δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΙ. Το ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ είναι μια άλλη ιστορία. Α κάνουν ό,τι θέλουν. Καλώ. Όπω όταν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σοσιαλιστές. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Ακριβώ. Λοιπόν, αποστόλιο, άκου να δει τώρα μια λογική του εξήγηση που έχω για κάποια πράγματα εδώ πέρα για τι εκλογέ. Για αριθμό. Έχουν βάλει, βάλει αυτό το ομορφόπεδο, α πούμε, στη Νέα Δημοκρατία για δήμαρχο Αθηνών υποψήφιο. Ξέρει ποιο είναι αυτό με τα μπουρνούδια και τι τα λοιπά. Έτσι στα σπά. Ωραία. Στα σπα. Έχω ακούσει ότι άμα βγει η έδρα του δεν θα είναι το Δημαρχείο τη Αθήνα, δεν θα είναι η πλατεία κοντιά. Θα σε εκείνη την ταράτσα με την πισίνα που άραζε. Από εκεί θα διοικεί το Δήμο. Στι ταράτσει με τι πισίνε. Λέγε. Έχω <Ρίχνι> μια ιδέα να σου πω. Ρίχτιν. Γιατί δεν βγάζω αυτού που μιλάνε και να βγάλουν το τραγούδι τα καγκέλια για να φτιάξει το γιάτσε λίγο με ταξί. Ορίστε. Λέω να βγάλω αυτού που μιλάνε και να αφήσουν μόνο το τραγούδι τα καγκέλια να κουμπρεστούν μόνο. Βέβαια, μην ακούσει πανηγύριε. Εσύ πρώτη. Έτσι, πράγμα. Να το έκανα εγώ Να εδώ, mm. <συμπάνω> Αυτό σε μαρινो chorepste βέβε Επειδή δεν έχει <συμπάνω> Αυτό μας έφαγε <συμπάνω> τα ξεχνάτε όλα και έχεις να τον κόλο, στο διάτανο <συμπάνω> Βεβαίω υπερφορολογούμαστε. Νομίζω ότι αυτό που ανησυχεί πριν από όλα γι' αυτό είναι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Είναι το πρώτο μέλημά του. Ωραία. Πολύ ωραίο, όχι απλά ωραία. Χθε, τέτοια ώρα μιλούσαμε με την συνάδελφο δημοσιογράφου του Πόπτη Χρυστοδουλίδου. Πήγε στην ασφάλεια, κατέθεσε, έχει ασκηθεί δίωξη. Έχουν βγάλει ανακοινώσει η ΕΣΥΑ, πολύ σκληρέ και υπό ΕΣΥ. Ε, θα, κάποια στιγμή θα πάρει το δρόμο του το θέμα για να μάθουμε τι πρέπει ο δημοσιογράφο να δημοσιεύει και αν με την κατηγορία της εθνικής προδοσίας και της διασποράς, πώς το λένε, μετάδοση στρατιωτικών μυστικών και της μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, γιατί αυτά αντιμετωπίζει, επειδή δημοσίευσε το ΦΕΚ, το ΦΕΚ, αυτό που ψήφισαν στη Βουλή και γίνεται μέσα σε ένα χαρτί νόμος. Ε, θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα μαζί με όλα τα υπόλοιπα επειδή κυκλοφορούμε στην Ηλιούπολη δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε μετά αν δεν έχουμε πει την ανακοίνωσή τους γιατί δεν είναι και πολύ συζητήσιμη έτσι λοιπόν αύριο το Λαϊκό Φροντιστήριο Ηλιούπολης κάνει μια εκδήλωση το Λαϊκό Φροντιστήριο έχει 80 παιδάκια τους κάνει μαθήματα στην εποχή της κρίσης φροντιστηριακά μαθήματα λειτουργεί πολύ καλά κάνουν μια εκδήλωση αύριο μια συζήτηση απευθύνεται σε γονείς. Ο τίτλο Λίγο πολύ: Πώ μιλάμε στα παιδιά μα για την κρίση. Όπω λένε, ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι γονεί, ποιο πρέπει να είναι ο ρόλο του εκπαιδευτικού, και αν κρύβοντα την αλήθεια για την κρίση και τα αίτια τη, προστατεύουμε τα παιδιά και το μέλλον του, ή τα προετοιμάζουμε να δεχτούν μια ζωή χωρί δικαιώματα. Ωραίο θέμα. Όποιο θέλει, αύριο Παρασκευή, 6.30 ώρα, στο ειδικό σχολείο τη Ηλιούπολη, δίπλα από το Απέναντι, από το Άλσο Δημήτρη. Στη συζήτηση ανοίγει ο Κυριάκος Κυριακοσιονίδη, μέλο τη Ανώτατης Νομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδο. Γιατί μου στέλνουν εδώ απειλητικά μηνύματα και δεν μπορούσα να μην το πω. Ξαναλέω, δεν είναι και συζητήσιμη όλη αυτή εκεί. Αν δεν κάνει κάτι, μπορεί να βρεθεί και σε κάνα χαντάκι. Η Η Λιάννα Κανέλη σήμερα το πρωί ήταν σε πάνελ και καταλάβαμε πώ θα πάει από εδώ και πέρα η συζήτηση για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών τη Αθήνα. Αυτό που σημαίνει ο Δήμηθης mm. Αν ας πούμε στο δεύτερο γύρο λέμε ένα σενάριο Κατε, ε, Είναι, περάσει ο Σακελαρίδη mm. Με τον Κασιλιάρι. Το κουκουέ θα μείνει η, η, ουδέτερο, ουδέτερο. Θα πει ψηφίστε το Ή ο Κακλαμάρη, δεν τον κασσιδιάρι. Λοιπόν, θα σου απαντήσω πάρα πολύ σκληρά. Σπιλιοτόπουλο, δεν τον κασσιδιάρι. Για σενάριο μιλάμε, έτσι. μου κάνετε Υποθετική ερώτηση, ε, υποθε... θα πάρατε λοιπόν και μία εντό εισαγωγικών υποθετική απάντηση. Εντάξει, σωστό. Το Ναι, Στην περίπτωση που κατεβεί και μου λέτε τώρα, γιατί πρόσεξη τι κάνετε, έμεσα διαφήμιση στα πρόσωπα. Όχι, ο Δημήτρη θεωρεί ότι. να το, το διευκρινίσει. Και πρόσεξε και πού λαχαίνει τώρα να παίρνει η ερώτηση, ο Σκουκουέ. Κασιδιάρη Σακελαρίδης Εγώ όταν σηκώθηκα για την πάρτι τη μου, σηκώθηκα ή για τη Δούρου που ήταν απέναντι. Για τη Δούρου. Τον. Το ξέρουμε αυτό. Για τη Δούρου που ήταν απέναντι. Κασιδιάρη Σακελαρίδης εσύ πιστεύει ότι εγώ θα θεωρήσω. Εγώ, εγώ. Θα θεωρήσω ότι αν ψηφίσω Σακελαρίδη, έχω νικήσει τον Κασιδιάρη. Για κοίτα με καλά. Αυτό με τα διλήμματα, ωραία είναι τα διλήμματα στη ζωή και όταν αναγκάζεσαι να πάρει τον ένα ή τον άλλο δρόμο, νιώθει μια ικανοποίηση ή, αν πάση περιπτώσει, νιώθει όπω νιώθει. Αλλά κάποια στιγμή σε μερικά θέματα, σε αρκετά θέματα, δεν μπαίνουν και διλήμματα. Δεν χωράνε διλήμματα. Δεν μπορεί να τα χωρέσει ένα νου, γιατί δεν μπορεί να πορεύεται συνεχώ κάποιο με διλήμματα. Είναι μια βασική αρχή τη λογική και πρέπει να την τηρούμε, να την εφαρμόζουμε. Διλήμματα δεν μπορούν να μπαίνουν. Οπουδήποτε υπάρχουν τομεί που ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιο δίλημα. Ακούμε τι ακριβώ απάντησε σε αυτά η Γιάννα Κανέλη, γιατί κάποια στιγμή το πήγε στα χαρακόμματα. Κυρία Κανέλη, η Γιάννα δεν ρωτάω αυτό. Σοβαρόλογο. Έτσι τίθεται για ερώτηση. Τι θέση θα πάρει το κουκουέ, Τι λέει. θέση θα πάρει το κουκουέ. Δηλαδή, αν είναι πρώτο ή δεύτερο και έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, τι θέση θα πάρει. Και την επομένη Και βγει ή δεν σκούν δε βγει. Ναι, τώρα ναι, ναι, να σα πω. Σου ναι, απαντώ ναι. λοιπόν. Ναι. Οι κομμουνιστέ θα δουλέψουν. Θα δουλέψουν. Ναι. ώστε αυτό το μόρφωμα. Όχι ναι. πρώτο και δεύτερο γύρο να μην το δει. Ούτε στον ύπνο σου. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Αλλά αν επισυμβεί αυτό. Στα χαρακόμματα. Τι εννοούμε τώρα χαρακόμματα. Έχετε την περιέργεια γι' αυτό το ακούσαμε. Για να ακούσουμε και την επεξήγηση. Τι ακριβώ είναι το χαράκωμα Το τι μορφή θα έχει το χαράκωμα; <σταλεί> Πώ θα την πάρει κανένας Καταλαβαίνει τι εννοώ. Αν θα έχει τη μορφή ψήφου, εμεί. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί στη στιγμή Αλλά <σταλεί> <της σταλεί> εγώ θα σου φτιάξω σενάριο <σταλεί> <συνράδιο, σταλεί> λήξη άλλου τύπου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποκλείεται αγάπη μου. Να συμφωνήσουμε, συγγνώμη, πολύ ωραία τα απάντησες, αλλά αν είσαι να Στα αμή αμή χαρακώματα! Είναι, στα χαρακώματα. Κάτσε ρε παιδί μου να καταλάβω. Αρκεί αυτό! Στα για χαρακώματα! Δε δε δε. Τι μορφή θα πάρει το χαράκωμα! Εγώ δεν μένω στην παγιδούλα, τι θα ψηφίσουμε, θα κάνουμε. Χαράκωμα είναι! Έτσι λοιπόν, πάμε στον λαό, όποιος θα κληθεί να καλύψει τα Λοιπόν, έχει γίνει σύρια ο κρατήρα ή ο κρατήρα. Αυτέ τι ρουκέτε που το αυτοί οι καθημερινά εμά και τι εχθέ εποχθέ δεν ξέρω έχει υπογράψει ο υπογράφησιο τουρνάρα ότι θα επιδοτήσει τα ιδιωτικά σχολεία και να κλείνουν τα κρατικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Πού μα πάνε. Πέφσα από τα σύννεφα. Α τα λέει ο Γιώρο χρόνια. τώρα απ έξω Έχω πέσει, ρε παιδί, μα αλλά τι να κάνω δεν πρέπει να σταθώ στα πόδια μου. Αλλά εσεί νομίζεται ότι ο γιο είναι ζαφόρ. Και το λέγατε τη ζαβό και το ψηφίζατε. Σαν ζαβώ που στηρίζουμε τα χαζάτη τη γειτονιά. Πάν χαζά... δεν ήταν. Τα κακοπιάστηκε! χία να λες mm. Όχι τα χαζά. Τα κακοπιά να πάρα τα κιστούνε να ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε τι θα κάνουμε. Μπασκες φύγουνε και, και, και ξεβρομίζει ο τάπος. Για την ώρα το μόνο που βλέπω να ανοίγει είναι τα πόδια σας. Τα χασομέρια σε ε. Ναι. Λοιπόν, άκου λίγο, επήραμε αφορμή της δηλώσεις του Άδωνη, που έκανε για τη μια δημοκρατία για το βασό. Είναι αυτό το πράγμα. Και να στην ψυχολογία των γιατρών υφιστάμε του όπως τους λέει. Φαντάσου φίλε, να είσαι ψυχοθεραπευτή ψυχολόγο, ψυχίατρος. Πώ θα αισθάνεσαι! Σαν να έχουν βάλει το διευθυντή Να Θέλω να ευχαριστήσω την εκπομπή. Τη δικιά μας. Ναι. Γιατί. Γιατί κέρδισα μια διπλή προσκλήση για τα υπόγεια του BBC Για αυτή την απολαυστική παράσταση Ναι Ευχαριστούμε πάρα πολύ Και θέλω επίσης να συγχαρώ την κυρία Κοστούλα Τη σκηνοθέτηδα Για τη φοβερή και πρωτότυπη και φρέσικα παράσταση που είδαμε Μπράβο Άκουσα τη δημοσιογράφου που πάει στη Γαδά Σήμερα το πρωί ακούω τη φωνή τη Αμερικής Μα έχει υποβαθμίσει, λέει, 28 θέσεις για την ελευθεροτυπία στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει στη, στη θέση 99. Φαντάζομαι ότι η Αμερική είναι στο 30, τόσο κάπου, τόσο είπε. Και είπε, εκτός από αυτό που λέει η κοπέλα, ότι πάει στη γαδα. τώρα. Και επίσης είπε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο και ότι έπαιξε και η δημόσια τηλεόραση, η, η, η κρατική τηλεόραση. Αυτό, τίποτα άλλο. Όλα έρχονται και κολλάνε. Τσακ, τσακ. Να σου πω κάτι, ο Αντώνης έδωσε εντολή για την κακοκαιρία, το ξέρεις, να μην ενισχύεται. Mm. Επειδή βλέπω και τον Ντάμις η τη π... Και το δεύτερο είναι ότι στου ζωγράφου, Αβίδου 31, έχουμε φτιάξει ένα συνεταιρισμό καταναλωτικό με προϊόντα από όλη την Ελλάδα χωρίς μεσάζοντας. Απλώς βάλτο να παίξεις τσάμπα είναι, φιλιά. Και για τη σημερινή εκπομπή σας Ναι τήρια, αυτή που γίνεται τώρα εννοώ Με κεφαλαία γράμματα Με κεφαλαία Από κοκκινιά η που Ο πατέρας μου ήταν πιασμένο στη μάντρα του μπλόκου Και όμιρος στη Γερμανία Τη γλίτωσε Αποστόλιο Γεια σου Γεια yeah. Μήπως είδες χρήστο βράδυ το πρετεντέρι με τον Κάλοπ Δεν αντέχω να δω το πρετεντέρι Ούτε βράδυ ούτε πρωί Ρε παιδί μου εντάξει αλλά άμα είσαι Ρε εσύ βγάζει τη Δημάρα ότι δεν μπαίνει στη Βουλή με δύο κόμμα τόσο αλλά το κουβένει κατάλληλο για πρωθυπουργό με 30 τόσα μετά το Σαμαρά και το κου, κουτσούμπα πιο πάνω από το Τσίπρα αυτά είναι τόσο κακομαγειρεμένα που ανατριχιάζει το παιδί μου Απόστολε Ναι Σταυρό λέει στους το άκουσα και τρελάθηκα έχω αγοράσει ήδη πρόκειες Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά, άκουσα να λες προηγουμένω ότι ο φίλο μα, το εκλεκτό μα ο κύριο Πιλιοτόπουλο, θα κατέβει υποψήφιο. Ναι, με σύνθημα η μπουρνουζοπετσέτα ή καλή. Ωραία. Για γνώστε αυτού, πώς... όσοι θυμούνται τη φωτογράφηση με τον μπουρνούζι. Και ότι έκανε λέει σολάριουμ, πώ το είπε, σολάριουμ, έτσι. Τι σολάριουμ ε... καλέ, έκανε, στα χιόνια ήταν. Στα χιόνια ήταν, έκανε σκι. Πιο μαύρη μουτσούρα δεν μπορούσε να πετύχει αλλιώ. Αν τον δύο κασιδιάρι, έξαλω τα γίνει. Σου λέει για δήμαρχο. Έλα Αποστόλη. Ελά, Φλέ. Καταφέρατε σήμερα, μα κάνατε και κλάψαμε. Αλλά ένα μήνυμα. Σα... Το πρόβλημα είναι ότι κλαίνετε στου επαιτίου μόνο. Σα... Όχι, όχι, όχι. Άμα το κάνουμε κάθε πέντε και... δεν βγαίνει άκρη. Κιφίνε, άφησε με, Αποστολή, άφησε με. Αυτή την τάξη που κυβερνάει η Κιφίνε, μαζί με του γύρω του δορυφόρου, του οπορτουνιστέ και το μακρύ του χέρι, του φασίστε. Ένα μήνυμα μόνο. Ο τρίτο γύρο θα είναι ο τελικό. Μοβόρο, νικηφόρο και επαναστατικό. Γεια yes. <Και> σου. Κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο για σήμερα. Ακολουθεί λαό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Αμέσω μετά το λαό για Παπαδόπουλο. Μαγκαζίνο, γεια σα. Απόστολε, ναι. μεγάλα, τι κάνει, καλημέρα. Ωραία. Να σου πω, θέλω να βάλει αυτό που λέει ο Ροντούλη όταν ήταν σο λαό. Ρε γομάρια. Είπα ότι είστε ψεύτε, απαταιώνε και παπατζίδε. Ανακαλώ Είστε ψεύτε, απαταιώνε και γομάρια. Και σήμερα είναι μαζί του. Το θέμα δεν είναι ότι είναι μαζί του ο Ροντούλης. Το κομικό είναι ότι ο Καρατζαφέρης έμεινε εκτός συστήματος και τα καταγγέλει κιόλας. Ότι τον ξέρασε το σύστημα δεν το λέει κανεί, Ότι ήταν στο σύστημα αλλά τον ξέρασε, αυτό δεν το συζητάει. Ότι τον αφήσαν στην απέξω. Όταν ήταν μέσα, τι... Λοιπόν, βάλτε να ακούσουμε κανέναν Βελουχιώτη τη φωνή του. Δεν την έχει τη γραφειοκρατημένη πουθενά. Να πάρουμε λίγο ψυχολογικά τα πάνω μα. Ναι, αυτό θα στέλνει. Σκέψει ότι η μεγάλη μερίδα του ακροτηρίου δεν ξέρει καν ποιο είναι. Νομίζει όντω ότι είναι δέσποτα. Α να πάνε. Πάλε, ψάξε βρε τίποτα να τον ακούσουμε λίγο, να φτιαχτούμε έτσι. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε το μακαριστό Χριστόδουλο να λέει ότι εγώ δεν ήξερα ότι γινόταν Χούντα γιατί διάβαζα, δεν του όρκιζα, και να νομίζουν ότι αυτό είναι ο Βελουχιώτη, ο δέσποτα. Α Μαρή, μην το βάζει καθόλου, mm. α πούμε. Αποστολή, εχθές είπα, δούλεψα κάτι για το KKK, φόρεξα το και δεν το έβλεψα ένα κουμπί. Στο φακτέρ, Λάριζα. Πού ήρθες. Αυτό το βάλει το βράδυ, να το δούμε. Εσύ είσαι που ήρθε και με βρήκε από κοντά. Ναι, ναι, από κοντά, μιλήσαμε με αποστολή στου αγρότε. Α, αγρότε κι εσύ. Ναι, ναι, τι είμαστε, αγρότε είμαστε. Έχουμε χωράπια χρόνια να με κάτι. Ξέρω, μπορεί να είσαι ο τη Καντίνα που έπεσε τα βρώμικα, πού να ξέρω. Έμε, σου είπα, βάλτε αυτό που βόλεψα. Κάπα κάπα, αυτό σε ρεκουμπή, το βάλεψα από το βράδυ. Τι έκανε με το Κάπα κάπα, δεν θυμάμαι. Κάπα κάπα, αι, κοκόμα σουλα, αυτό σου φώναξε. Αυτό μου φώναξε. Ναι, ναι, ναι, αυτό που βόλεψα το Καλά, αυτό το βάλω το β Εγώ δεν είμαι Ναι, έλα, για. Καλημέρα, καλά, είσαι παιδί μου. Καλημέρα, καλά. Ε, μα έκανε και γελάσαμε το βράδυ με στην πίκρα μας. Να σου πω κάτι, δεν το κατάλαβε. Ξέρει γιατί άφησε ο κοσοκοϊδός τα διώδια. Γιατί. Γιατί έχει δύο πρόνοι στη Βέλεια να μην καταφέρουν να του παιδί μου. Τι. Κατάλαβε. Οι δύο πρώην του, συζύγη, μένουν στη βέρεια. Αν δεν Σε περνάει την Παρασκευή ναι. Οι εργαζόμενοι στη φόρνατε έχουν 24 ώρια επεργεία λόγω των συνεχών απολύσεων που δέχονται εδώ και ένα χρόνο αφού ξεκίνησε όλη η ιστορία με μια προσπάθεια μείωση κάθε τα τομείς κατά 35 ε, λόγω της γεωμετρικά προστατοτήσης αρξανόμενου φόρντου στην εργασία του και αντίστοιχα της... Αντίστοιχη αύξηση τη τρομοκρατία από την ίδια την εργοδοσία. Εγώ, όπω επέρνω, ήμουν εργαζομένο, αλλά απολύθηκα δύο φορέ, μία το Γενάρη και μία τώρα το Φλεβάρι. Αρχικά δεν θέλω να μου δώσουν αποζημίωση, επειδή του προκάλεσαν επανόρθωτη ηθική βλάβη, επειδή τυχάνει να είμαι και μέλο του Δούσου του Σαματιού. Και με ξανααπολύθανε τώρα το Φλεβάρι, αφού του. Σε λίγο έτρεξα των την πεθεώρηση εργασία, να μου δώσουν αποζημίωση. Και, εν πάση περιπτώσει, με μια προσπάθεια μάλλον να με σιωπήσω, αλλά όπω και το σωματίο, στην ουσία ζητάω την επαναπρόσβεψη. Όπω επίση και οι συναδέρφου. Να σου δώσω απολύσανε επειδή μια περίοδο. Ε, μια άλλη την απολύσανε επειδή τόλμησε να μιλήσει δύο λεπτά στο παιδί της, στο σπίτ, να κάνει. Και, δεν από μέσα. τη να είναι η ολισθορία πιθανότατα έχει ξεκινήσει λόγω του ότι την κίνη είναι φουλάντη που τη Φόρθνετ. Η WIND έχει δει πει μέσα με το σχεδόν τον απόδει. Μέσα στην εταιρεία και με σχετικά σπλακών μεταξύ του Στην ουσιαγένα μονοπόλιο. Αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, yeah. γιατί είσαι πολύ νεότερο μου. Όταν πηγαίναμε γυμνάσιο ηλίκιο και δεν πηγαίναμε καλά σε δύο μαθήματα, δεν μα αφήναν μεταξύ τα στέου. Ναι. Τον Ξοχοίδη πότε θα τον αφήσει, Γιατί δεν τα πάει καλά, Ξοχοίδη, δεν θα τα πάει. Άβεσαι το μνημόνιο. Μία δεν κοίταξε καλά τη σύμβαση. Δεν πρέπει να μείνει μεταξύ τα Υπάρχει μια διαφορά. Να ακούσω. Ότι είναι και ο καθηγητή και ο μαθητή. Ο ίδιο. Τα δύο μαζί, ε. Ή αλλιώ και το πεπώνει και το μαχαίρι. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι. Θα σα Αυτή είναι η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Μπράβο! Πότε θα γίνει αυτό, Η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. Σέβεσαι και θαυμάζω τον Αντώνη Σνάρα. Ναι. τον Αντώνη <Σέ>, Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <Συμνήμα> <Συμνήμα> Δεν νομίζω στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, ότι υπάρχει κανείς μνημονιακός. Ο ίδιος ο, ο πρωθυπουργός μας, <Συμνήμα> τον οποίο σέβομαι ιδιαίτερος και θαυμάζω, ε, ε, είναι αντιμνημονιακός. <Συμνήμα> υποχρεώθηκε να το εφαρμόσει ο Σαμαράς Βεβαίως υπερφορολογούμαστε Νομίζω ότι αυτός που αλησυχεί πριν από όλα γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μέχρι. Είναι το πρώτο μέλημά του Ωραία. Θα σα εξαφανίσω Πότε θα γίνει αυτό, η απάντηση είναι το δυνατόν συντομότερο. Είναι το πρώτο μελήμα. Ωραία. <σομίως> <σομίως>